Σας ευχαριστώ όλους για την προθυμία να βρίσκετε απόψε εδώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και βεβαίως για τους συντελεστέ αυτής της παρουσίας, το Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών και ιδιαίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Τάμ. Απόψε θα συζητήσουμε μαζί... Θα προσπαθήσω να σκιαγραφίσω αυτό που αποτελεί την καλή εκδοχή του ελληνισμού. Γιατί χθες μου είπαν ορισμένοι ότι τους μάβησα την ψυχή, με όσα είπα. Αλλά όπως επισήμανα από την αρχή, υπάρχει μία σαφής διάκριση και διάσταση ανάμεσα σε αυτό που είναι το ελληνικό κράτος αυτό που είναι το ελληνικό έθνος ακόμη σήμερα και κυρίως αυτό που είναι ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι μια μοναδικά παγκόσμια δύναμη. Μοναδικά παγκόσμια δύναμη όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία, αλλά μοναδικά παγκόσμια δύναμη και σήμερα. Χωρίς τους Έλληνες, χωρίς κράτος, Δικό του, ο ελληνικός πολιτισμός ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι μέρος, συστατικό μέρος της ζωής όλων των ανθρώπων. Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς για να δει τα στοιχεία αυτού του πολιτισμού πως εκδηλώνονται καθημερινά στην εξωτερική τους μορφή. Από τα κτίρια, που βλέπουμε την έμπνευση του νεοκλαξιτισμού και των άλλων, από την αρχαιότητα, τα σύμβολα, τη γλώσσα, αν αφαιρέσουμε τις ελληνικές λέξεις από την αγγλική, τη γαλλική, όλες τις δυτικές γλώσσες και όχι μόνο, θα είναι, όπως λέμε στην καθομπλουμένη, μουγκή. Δεν θα μπορούν να ορίσουν την έννοια της τέχνης, του θεάτρου, της πολιτικής, της δημοκρατίας. Πάμπολα πράγματα. Η... Για διερωτηθείτε χωρίς να έρθει εδώ κάποιο ελληνικό κράτος που η Αυστραλία έχει δύο ονόματα τα οποία είναι ελληνικά. Δηλαδή οι άλλοι λαοί που φύτευσαν στον ελληνικό πολιτισμό έγιναν φορείς του διότι δεν μπορούσαν να κάνουν χωρίς αυτόν δεν είναι γιατί κάποιος τους επέβαλε είναι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία που πολιτισμού που έγινε όχημα διακίνηση, προσωπική υπόθεση δηλαδή άλλων λαών που τον διακονούν και τον διακινούν στη ζωή τους και στην ιστορία χωρίς να επιβάλλεται με την έννοια τη επιβολή όπως λέμε, υπεριαλιστικών κρατών. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και μπορούμε να το δούμε σε δύο εκδοχές. Αυτή που φαίνεται, αυτή που φαίνεται δηλαδή που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε ε, πως είναι παρόν ο ελληνικός πολιτισμός, τα τεχνήρια του, στην καθημερινή μας ζωή, ανέφερα μερικά που είναι τα κτίρια, είναι αήν. Τι είναι η ναή, η ναή, ο ναός του Ισλάμ, όχι μόνο του χριστιανισμού. Είναι αφεντική αναπαραγωγή του, του ελληνικού ναού. Όπως συνέλαβε δηλαδή την έννοια του χριστιανισμού και του τρόπου του θυσκεύεστε ο ελληνικός κόσμος. Ο ίδιος ο χριστιανισμός, τι είναι. Είναι μια εξαρχής νέα θρησκεία που οικονομήθηκε από τον ελληνικό κόσμο. Άλλο ότι διαφοροποιήθηκε στη συνέχεια γιατί δεν μπορούσαν να φτάσουν αυτό που ήταν η έννοια, η ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού που ήταν η εκκλησία του Δήμου των Πιστών όλοι μαζί, εν δημοκρατία. Αλλά πάντως είναι ένα επίσης ελληνικό δημι... δημιούργημα. Ποιος το ξέρει στην καθημερινότητά του. Ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι όταν μιλάμε σήμερα για δημοκρατία όταν μιλάμε για νομισματική οικονομία, για νόμισμα, όλα αυτά είναι και πάρα πολλά άλλα, είναι στοιχεία τα οποία δημιούργησε ο ελληνικός κόσμος και τα διακίνησε στην ιστορία και τα έκανε διάχυτη πραγματικότητα και κερτημένο των άλλων λαών, του, σταδιακά. Υπάρχει δηλαδή μία διαρκής όπως θα το λέγαμε παραστατικά, μετακένωση ενός πολιτισμού που παράγεται από τον ελληνικό κόσμο σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, από τον ίδιο, αλλά και σήμερα χωρίς τον ίδιο, στους άλλους λαούς, στην παγκοσμιότητα. Εάν παρακολουθήσουμε τη διάρκεια της ιστορίας που ο ελληνισμός ήταν ηγέτης του κόσμου, θα διαπιστώσουμε ότι αυτά που λέμε τεκμήρια του ελληνικού πολιτισμού, άρα παρουσία του ελληνικού κόσμου, φτάνουν μέχρι την Ιαπωνία. <κοί> Σήμερα, αν πάει κανείς την αρχαία πρωτεύουσα της Ιαπωνίας στην Άρα, θα του δείξουν εκεί τεκμήρια του ελληνικού πολιτισμού που δημιουργήθηκαν τον 7ο αιώνα τα Χριστόν. Μην μιλήσουμε για την Κίνα που είναι η παρουσία και η επαφή είναι ιστορικά βεβαιωμένη και τώρα μαθαίνουμε γιατί όσο υπήρχε το παλαιό καθεστώς ε, δεν ήταν γνωστό ότι το πιο ακριβό αντικείμενο που είχε να πάρει μαζί του ο νεκρός, ο ευγενής νεκρός ήταν τα βυζαντινά νομίσματα. Όταν πάλι τον 7ο αιώνα... Ε, μας διηγείται η ελληνική γραμματεία βρέθηκαν στην αυλή του βασιλιά της κυριαλάνης στη Σρι ανατολικά της Ινδία ένας Πέρσης και ένα ε, Πρέσβης και ένας Έλληνας έμπορος ο Βασιλιάς τους ρώτησε ποιος είναι ο πιο ισχυρός από τους δύο ο Έλληνας, ο Βυζαντινός Βασιλιάς ή ο Πέρσις. Πέρσις είπε έχουμε με, ο δικός μας διότι έχει μεγαλύτερο στρατό, μεγαλύτερες εκτάσεις, δεσπόζει σε πολύ μεγαλύτερες περιοχές του κόσμου. Ο Έλληνας έμπορος απάντησε πολύ χαρακτηριστικά στον βασιλιά. Δεν χρειάζεται να σκέφτεστε και να διορτάσετε ποιος είναι ο πιο ισχυρός βασιλιάς του κόσμου, τον έχετε μπροστά σας. Και λέει ποιος, το Βυζαλίνο ο Σόλιδος. Ήταν το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα. Δεν μιλάμε για 50 χρόνια, όπως μπορεί να είναι το Ηνωμένο Πολιτιόν για, δεν ξέρω, άλλα 50 ή 100 που ήταν της Μεγάλης Βρετανίας και άλλων χωρών της Ευρώπης, μιλάμε για χιλιάδες χρόνια. Δεν πρέπει να το αγνοούμε αυτό, όχι μόνο για την νομισματική οικονομία που φέρνει πολιτισμό και απελευθερώνει τους ανθρώπους από τη θεουδαρχία, αλλά και για όλα τα άλλα στοιχεία του πολιτισμού που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας, με τα συστήματα στα οποία ζούμε και με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε καθημερινά. Τι ήταν αυτό όμω, που έκανε τον ελληνικό πολιτισμό με αφετηρία την Ευρώπη να είναι στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων για την άγκληση αφορκή των στοιχείων για τη ζωή των νεω... νεωτέρων Ευρωπαίων και του κόσμου με την αναγέννηση. Γιατί δεν ασχολήθηκαν με τον πολιτισμό της Κίνας τη Ινδία, της Ινδίας, της Περσίας οι Ευρωπαίοι, όταν Ξύπνησαν από, την, από τον Μεσαίωνα σιγά σιγά. Μα πολύ απλά διότι αυτοί που τους έφεραν ξανά στην πορεία της εξόδου από τη θεουργαρχία δηλαδή στις κοινωνίες εν ελευθερία, ήταν οι Έλληνες Βυζαντινοί. Χωρίς τη μετακένωση των στοιχείων που θα δούμε ποια είναι, του ελληνικού πολιτισμού στη Δύση, χωρίς την μετακαίνωση του χριστιανισμού και των στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού στον Βορρά, στους Σλάβους τους, και στους Ρώσους ιδίως. Δεν θα είχαμε την ενότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, δεν θα είχαμε την αναγέννηση. Τι σήμαινε αναγέννηση? Αναγέννηση σήμαινε για τους Ευρωπαίους που δημιούργησαν τον όρο, όχι την ξαναγέννησή τους, αλλά την αναβίωση, την προσπάθεια που κατέβαλαν στο να αναβιώσουν να επαναφέρουν εν ζωή τον ελληνικό πολιτισμό τον ελληνικό τρόπο ζωής γιατί θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει άλλος ανώτερος, απαράμιλος από αυτόν άρα δεν είχαν να δημιουργήσουν κάτι καινούριο, αλλά να ξαναστήσουν εν ζωή αυτόν τον ελληνικό πολιτισμό βεβαία μέσα από αυτή την προσπάθεια δημιουργήθηκε το καινούργιο. Αυτό που λέμε σήμερα τα κράτη-έθνη, που είναι μια νέα πραγματικότητα, η οποία όμως κινείται πάνω στις ράγες αυτού του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή η άγκληση λοιπόν των νέων στοιχείων από... που έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων, έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα απευθύνθηκαν, εστράφησαν στον ελληνικό πολιτισμό, όχι γιατί ήταν πιο κοντά από τους άλλους, αλλά γιατί αυτός ο πολιτισμός στοιχειοθετούσε κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Αυτό το διαφορετικό ήταν αυτό που, για να συνενόμαστε, αποκαλούμε άνθρωπο κεντρισμός, που έφερταν δηλαδή ελληνική, ο ελληνικό κόσμο έφερταν τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ευθύνη για τη ζωή. Με άλλα λόγια, έθετε τον άνθρωπο σε επίπεδο ελευθερίας. Όχι ως δουλοπάρικο που ερχόταν ο αφέντης για να τον έχει στην ιδιοκτησία του όπως είχε τις καρέκλες, τα εργαλεία και οτιδήποτε άλλο. Η αυτός ο ελληνικός κόσμος, λοιπόν, που θα δούμε γιατί κυριάρχησε και εξακολουθεί να κυριαρχεί και τι αλλάζει στο μέλλον, γιατί δεν τελειώνει, όσο και αν ορισμένοι θεωρούν ότι ο ελληνικός κόσμος τελείωσε ως επικαιρότητα και έγινε μέρος της ιστορίας απλώς, μπορούμε να τον μελετάμε για λόγους ιστορικούς, θα διαπιστώσουμε ότι τώρα ανήκεται ένα καινούριο κεφάλαιο επικαιρότητας γι' αυτόν. Δεν θα έχει να κάνει με εξωτερικά στοιχεία να μιμηθούμε τα κτίρια, να δυναστηντικεί των πραγμάτων, τις τέχνες κλπ. Έχει να κάνει με καινούρια ζητήματα τα οποία ο νεότερος άνθρωπος δεν μπορεί καν να τα διανοηθεί και να τα προσεγγίσει εάν δεν εμπνευστεί, εάν δεν μελετήσει τον ελληνικό κόσμο. Ο ελληνικός αυτός κόσμος δεν είναι όπως ορισμένοι νομίζουν οι αρχαιότητα, οι Αθίες κράτη, η Αθήνα του Περικλή και Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Ο ελληνικός αυτός κόσμος ξεκινάει από τους κριτομικιναϊκούς χρόνους, παίρνουν δύο 2000 π.Χ. <S. S>. <σχελιά> και καταλήγει στον 19ο αιώνα. Με την είσοδο δηλαδή του ελληνικού κόσμου αλλά όχι μόνο και του ευρωπαϊκού κόσμου στις καινούργιες πραγματικότητες του κράτους έθνους. Και αυτή η ιστορική διαδρομή είναι εξίσου σημαντική σε όλες τις τι φάσεις. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε τη μία όπως γίνεται σήμερα για λόγους ιδεολογίας και να απορρίψουμε την άλλη. παραδείγματο χάρη δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε όπως είπαμε την ευρωπαϊκή αναγέννηση, τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον ανθρωποκεντρισμό στις κοινωνίες με ελευθερία χωρίς να συνεκτιμήσουμε την συμβολή του Βυζαντίου. Την μετάβαση αυτή δεν την έκαναν ο Περικλής και οι αρχαίοι του ευρωπαϊκού κόσμου αλλά την έκαναν οι Βυζαντινοί. Το χριστιανισμό δεν το δημιούργησε ο αρχαίο κόσμος, αλλά τον δημιούργησαν οι Βιζετινοί και τον μετακαίνωσαν παντού. Λέω δύο παραδείγματα, είναι πάρα πολλά άλλα τα οποία μέσα στην χωάνη της ιστορίας και στις αντιθέσεις που δημιουργήθηκαν ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση είτε καταχωνιάστηκαν στο βυθό τη ιστορία για να μην φαίνονται ήταν δυσάρεστα, είτε δεν έγιναν κατανοητά. Για να δείτε πόση ισχυρή είναι η παρουσία του ελληνικού πολιτισμού, σκεφτείτε ότι όταν μιλάμε για Δύση και Ανατολή, στο πλαίσιο της Ευρώπης, αλλά για Ευρώπη και Ανατολή, Ασία, απλώς παίρνουμε τις έννοιες όπως δημιουργηθήκαν ιστορικά στον ελληνικό κόσμο. Η Δύση και η Ανατολή για τον Ευρωπαϊκό κόσμο, δεν ήταν παρά η Δυτική Ρώμη και η Ανατολική Ρώμη. Και προηγουμένως, οι Δυτικοί Έλληνε και η ανατολική Έλληνε. Η Εσπερία λέγανε, εκεί που δει ο ήλιος. Και η Ανατολή, εκεί που ανατέλει ο ήλιος. Και βεβαίως, απέκτησε συγκολογικό περιεχόμενο. Μέχρι και το τέλος του Βυζαντίου, Ανατολή και Δύση ήταν οι Έλληνε και οι Λατίνοι. Μετά τη θέση της Ανατολής, αφού ο ελληνισμός τέθηκε σε πολιτική αχμαρωσία, έγιναν σταδιακά οι Ρώσοι. Γιατί αυτοί πήραν τις κοιτάγια, αλλά σημειολογικά απέκτησε άλλο περιεχόμενο. Η πιο κοντά στους, στον ανθρωποκεντρικό Έλληνα ήταν η Δυτική. Η πιο κοντά, αλλά σε απόσταση από την ουσία της Ορθοδοξίας, ήταν η Ρώσοι. Πήρε άλλο δρόμο στη συνέχεια. Αλλά εκεί γεννήθηκε η έννοια της Δύσεως όπως και η έννοια της Ανατολής. Όλες οι έννοιες που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι αν αλλάζουν περιεχόμενο. Και αυτές που φαίνονται και αυτές που είναι κρυμμένες δημιουργήθηκαν από τον ελληνικό κόσμο και μέσω των αναγνώσεων της ελληνικής γραμματείας ή των πραγματικοτήτων που ζούσαν την εποχή εκείνη και στη συνέχεια ε, πήραν το δρόμο τους και έγιναν οργανικό στοιχείο αυτού που συμβαίνει σήμερα όταν λέμε οι έννοιες εννοούμε φαινόμενα πραγματικότητες που ζούμε όπως είναι η δημοκρατία όπως είναι η οικονομία το οικονομικό σύστημα όπως είναι τα γεωγραφικά μέρη του κόσμου οι τοποθεσίες όταν μιλάμε για ωκεανία για Αφρική, για Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα της ανάγνωση της, των ελληνικών κειμένων της ελληνικής γραμματείας τα οποία τα πήραν και τα υιοθέτησαν γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά οι νεότεροι άνθρωποι με αφεντηρία την Ευρώπη και τα έκαναν δικά του. τι είναι αυτό που δημιούργησε λοιπόν αυτό τον ελληνικό πολιτισμό γιατί αν σταθούμε σε αυτή την περιγραφή τελειώσαμε, τα ξέρουμε όλοι ναι, ναι, και πολύ νόημα να σας απασχολώ και εγώ Θέλω να σταθώ σε αυτό που αποτελεί την αιτία αυτού του ελληνικού πολιτισμού. Τι είναι αυτό που τον δημιούργησε, με αφερτηρία τους Έλληνες, επομένω, και τι είναι αυτό που τον κάνει τον ελληνικό πολιτισμό ανυπέρβλητο σήμερα. Ανέφερα πριν το ένα του στοιχείο ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ο, υπάρχουν κοινωνίες που συγκροτούνται με όρους ελευθερίας. Μέχρι τότε ήταν ή πρωτόγονη λαοί ή θεουδαλικοί λαοί, δεσποτικοί, δηλαδή δουλοπάρικοι. Η κοινωνία, οι άνθρωποι ήταν αντικείμενο ιδιοκτησίας, όπως ήταν τα πράγματα. Ανήκαν σε κάποιους. Για πρώτη φορά, λοιπόν, συγκροτούνται κοινωνίες με ελεύθερη οντότητα του καθενός. Γιατί αυτό? Δεν θα το εξηγήσουμε το γιατί. Δεν είναι όμως ίδιον γνώρισμα του Έλληνα με την έννοια ότι αυτός είχε ιδιαίτερο αίμα ή είχε ιδιαίτερη καταγωγή γιατί αυτοί που αποκλείθηκαν Έλληνες κάποια στιγμή και προηγουμένως γρεκοί στην περιοχή της Ιππύρου μεταξύ καιλό και του ματιού της Δοδόνη για όσοι είναι από εκεί. Ε, ήταν προηγουμένως όπως και οι άλλοι δεσποτικοί λαοί κάποια στιγμή λοιπόν δημιούργησαν αυτό το καθεστώς των κοινωνιών με ελευθερία. Των ελευθέρων κοινωνιών. Και αυτή κάποια στιγμή συμπίπτει με αυτούς τους κριτωνικηναϊκούς χρόνου, Όπως λέμε. Ξέρουμε τον Τροϊκό Πόλεμο αλλά δεν ξέρουμε γιατί έγινε. Ξέρουμε συμβάντα γιατί την ιστορία την γνωρίζουμε μέσα από πολεμικά γεγονότα από το ποιος κυριάρχησε και ποιος όχι, αλλά δεν ξέρουμε ποια ήταν η ουσία. Το ίδιο πράγμα είναι να πολεμάνε ελεύθερες κοινωνίες μεταξύ τους και το ίδιο πράγμα είναι να έρχεται ένας αφήλας ή ένας άλλος πολεμικός λαός που απλώς κατευθύνεται στον κόσμο εκεί που υπάρχει ευημερία για να τον λαιλατίσει δεν είναι το ίδιο δεν είναι ο ίδιος λόγος που πολεμάει κανεί, δεν είναι ο ίδιος λόγος που ηγεμονεύει κανείς τους άλλους άρα λοιπόν όταν οι Έγινες κινούνταν εκτατικά προς κάποια κατεύθυνση δεν πηγαίνανε να λαιλατίσουν πηγαίνανε να διευρύνουν τον ορίζοντα του εμπορίου να διευκολύνουν δηλαδή αυτή την πραγματικότητα δεν πήγαν στον τροικό Πόλεμο για τα μάτια της Ωραίας Ελένης πήγανε γιατί εκεί υπήρχε ένα εμπόδιο μια μεγάλη δύναμη για την εποχή η Τρία που τους εμπόδιζε να μπουν στη Μαύρη Θάλασσα στον Εύξεινο Πόντο και να αντλήσουν από εκεί πρώτες ύλες ε, σιτάρι και πολλά άλλα τα οποία είχαν ανάγκη αλλά και που τους επέτρεπε να εξαγάγουν τα δικά τους προϊόντα στου βάρβαρους λαούς δεν πήγε ο Αλέξανδρος στην Ασία για να αλεηλατήσει όπως ερχόταν υπάρχει και άλλοι λαοί για να αλεηλατήσουν και να πάρουν έτοιμη παραγωγή και έτοιμο χρήμα και να φύγουν και πήγε και το πρώτο που έκανε ήταν να πάρει το χρυσάφι που δεν μεταφραζόταν σε νόμισμα από το παλάτι έρθει η βασιλιά το μετέτρεψε σε νόμισμα και κίνησε την παραγωγή ανέπτυξε το εμπόριο τη μεταποίηση απελευθέρωσε τις κοινωνίες γι' αυτό και είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίοδο όλη αυτή την περίοδο του ελληνικού κόσμου που αρχίζει με τον Αλέξανδρο όλη αυτή η περίοδος αντιμετωπίζεται από τους ασιατικούς λαούς με πολύ θετικό τρόπο, με μια μυθολογία η οποία έχει να κάνει με την απελευθέρωσή του από τους τοπικούς ηγεμόνες, τους δεσπότες. Γιατί Γιατί με διαφορετικό τρόπο, όπως είπαμε, επεκτείνεται ο πολιτισμός των κοινωνιών με ελευθερία που χρησιμοποιούν την ομισματική οικονομία ως υπόβαθρο και με διαφορετικό τρόπο... Οι δεσποτικές κοινωνίε που απλώ κινούνται για να λελετήσουν ή ζουν σε καθεστώ αυτάρκεια. Το πρώτο λοιπόν αναμφίβολο γεγονό είναι ο ανθρωποκεντρισμό που συγκροτούν για πρώτη φορά οι Έλληνε. Το δεύτερο είναι πολύ πιο σημαντικό ότι ενώ ω αποτέλεσμα του ανθρωποκεντρισμού δημιουργούν συνείδηση κοινωνία, έθνο για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας και μοναδική μέρη την νεότερη εποχή, η πολιτική του έκφραση δεν γίνεται μέσα από τη συγκρότηση ενός κράτους-έθνους. Δεν επιζητούν να στεγάσουν το έθνος μέσα σε ένα κράτος. Αλλά συγκροτούν πληθώρα, εκατοντάδε, δεν ξέρω αν είναι και χιλιάδες κράτη, τις πόλεις κράτη, σε μικρούς κοινωνικούς Τιρήνες. Ό,τι είναι η πόλη, όχι το αστικό κέντρο, η πόλη ω κοινωνία, συνολική κοινωνία, το αντίστοιχο για να καταλαβαίνομαστε είναι το κράτος έθνο. Οι κοινωνίες που συγκροτούσαν οι Έλληνε λοιπόν ως έθνο ήταν κοινωνίες πολλέ που είχαν ως βάση τη μικρή κλίμακα του, της πόλης. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί έχει τεράστια σημασία. Διότι εάν συγκροτούνταν εκείνη την εποχή ως ένα ενιαίο κράτο δεν θα δημιουργούσαν ποτέ αυτό τον πολιτισμό. Γιατί οι επικοινωνιακέ συνθήκες δεν επέτρεπαν να αναπτύξουν την ελευθερία. Δεν αρκεί να λέμε ότι συγκροτήθηκε στην αρχή μια κοινωνία με ελευθερία. Πρέπει να ξέρουμε και αν μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια ή κάποιο θα την καθυποτάξει πάλι. Πρέπει επομένως να έχει την επικοινωνιακή δυνατότητα ο ελεύθερος, δηλαδή ο πολίτης, να δημιουργήσει σχέση ανάμεσα σε αυτόν και στην πολιτική, η οποία ακόμα και αν είναι διαμορφωμένη ως εξουσία, Δηλαδή, αν την κατέχει κάποιος άλλος, να μην μπορεί αυτό να την επιβάλλει και να καθυποτάξει τον πολίτη, το άτομο στη δική του βούληση. Να λειτουργεί ως και όχι ως ιδιοκτήτης του ατόμου και της κοινωνία. Η μικρή, λοιπόν, κοινωνία της πόλης αυτό έκανε δυνατό. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι εσωτερικά ο ελληνικός κόσμος μέσα στις πόλεις εξελίσσεται και από τη μοναρχία έρχεται σε ένα σύστημα σαν το δικό μας σήμερα που είναι σε όλο τον κόσμο και μετά σε ένα σύστημα αντιπροσώπευσης και μετά σε ένα σύστημα δημοκρατίας. Εάν θέλουμε να δούμε γιατί αυτή η επικαιρότητα λοιπόν του ελληνικού κόσμου σήμερα είναι διότι... Αν εξετάσουμε τον ελληνικό κόσμο στην ιστορική του διαδρομή, θα διαπιστώσουμε ότι αναπτύσσεται ιστορικά από το παράδειγμα με τον ίδιο τρόπο που αναπτύσσεται και εξελίσσεται ο καθένα από εμά από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που τελειώνει ο βίο του. Υπάρχει όμως μία διαφορά. Ότι ο καθένας από εμάς γίνεται κατανοητός. Αν ρωτήσουμε κάποιον πώς θα εξελιχθεί κάποιος που θα γεννηθεί σήμερα, θα πούμε όπως όλοι μας. Θα περάσει από το πρώτο έτος, το δέκατο έτος, το εικοστό, κάθε μέρα που θα αποτελεί ένα στάδιο εξέλιξης, ορίμανσης του ανθρώπου. Ο ίδιος άνθρωπος θα είναι και στην ηλικία της μιας μέρας, και στην ηλικία των 80-100 των, των διαφοριών όσο ζήσει. Αλλά θα υποστεί πολύ μεγάλες μεταβολές. Ξέρουμε όμως, γιατί βλέπουμε, παρατηρούμε, αυτό που δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε, γιατί δεν επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, είναι τις κοινωνίες που είναι συγκροτημένες με ελευθερία, όπως ο καθένας από εμάς. Γιατί έχουμε μόνο ένα παράδειγμα, το ελληνικό παράδειγμα και το νεότερο κόσμο. Δεν υπάρχει δεύτερο στην ιστορία που κινήθηκε, κίνησαν δηλαδή τον ιστορικό χρόνο με όρους ελευθερίας η κοινωνίας. Και γι' αυτό κάνουμε την επισήμανση ότι ο νοότερος κόσμος προήλθε από τον ελληνικό με την αναγέννηση, με τα ίδια εργαλεία, δηλαδή όταν οι Βυζαντινοί πήγαν στην Ιταλία ξανά που έγινε φεουδαλική φύτεψαν πόλεις. Γι' αυτό μιλάμε για τις Ιταλικές πόλεις. Και πέραν των Ιταλικών πόλεων, πέραν των άλλων, άλλοι φυτεύτηκαν πόλεις. Και μέσα από τις πόλεις εξελίχθηκαν οι κοινωνίες και έγιναν ανθρωποκεντρικές οι ευρωπαϊκές. Μιλάμε για τη Γαλλική Επανάσταση. Κανένας δεν σκέφτεται ότι η Γαλλική Επανάσταση έγινε από τις πόλεις, τα κοινά και τις συντεχνίες, τον τρόπο οργάνωσης της, του οικονομικού συστήματος από τους Έλληνες που μετεμφυτεύτηκαν εκεί και επέτρεψαν σε θύλακες, σε ομάδες να εξελίσσονται, να στεγάζονται μέσα σε θεσμούς ελευθερίας και να αξιώσουν και το συνολικό κράτος, το δεσποντικό, το απολυταρχικό της εποχής να εξελιχθεί. Σε, με, με όρους ελεύθερων κοινωνιών και ατόμων και όχι με όρους θεσποτείας. Ο αγώνας γινόταν λοιπόν από αυτούς τους ελεύθερους φίλακες ώστε ο Λουδοβίκος της Γαλλίας να μην λέει το κράτος είμαι Είναι δικό μου, αλλά το κράτος είναι δικό μας. Βλέπετε την τρομακτική Αρουσία του ελληνικού κόσμου ακόμα και όταν είναι σε εχμαλωσία σε αυτή την εξέλιξη και βέβαια η, η διαφορά μεταξύ του ελληνικού κόσμου του ελληνικού κόσμου συστήματος και του νεότερου κόσμου συστήματος το αντίστοιχο του ελληνικού κόσμου συστήματο είναι το σύνολο του κόσμου πια αλλά υπάρχει η διαφορά της κλίμακας. Εκεί ήταν η μικρή κλίμακα της πόλης που με την πόλη κινήθηκε ο ελληνικός κόσμος και δημιούργησε τον πολιτισμό από την απότάτη αρχαιότητα μέχρι και το 19ο αιώνα. Θα θυμίζω τις κοινότητες της τουγκοκρατίας και μέσα σε αυτές με τα πολιτιακά συστήματα που γεννήθηκαν ήδη στους κλασικούς χρόνους π.Χ. από τον 5ο και τον 4ο αιώνα. Αυτή λοιπόν η διαδρομή αναπτύσσεται στο επίπεδο που γινόταν επιτρεπτή αυτή η ανάπτυξη της ελευθερίας του ανθρώπου, δηλαδή στη μικρή κλίμακα της πόλης. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά με την νεότερη εποχή, που η συμβολή του ελληνικού κόσμου στο να μετεξελιχθεί, μικρή κλίμακα στη μεγάλη κλίμακα, δηλαδή να πάμε από την πόλη το κοινό, η κοινότητα στο κράτος έθνος χιοθετή και την πρωτοτυπία, τη μοναδική πρωτοτυπία του νεότερου κόσμου. <χαι> Διότι από τη στιγμή που έχουμε μεγάλες κοινωνίε και πολυάριθμες, υπήρχαν δύο δυνατότητες. Η μία να ξαναμείνουμε στη δεσποτεία και η άλλη να δημιουργητούν οι προϋποθέσεις μέσα από μια δυναμική πραγματικότητα όπως δημιουργήθηκε, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να αναπτύξει αυτό που λέγεται επικοινωνιακό σύστημα, τη δυνατότητα δηλαδή να συναντιέται με τους άλλους ανθρώπους μέσα στο κράτος και συγχρόνως με την εξουσία, για να μην δημιουργηθούν ξανά οι τον των ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα να κινητοποιούνται τεράστιες δυνατότητες που δεν τις φανταζόταν ο Έλληνας, όχι γιατί ήταν πιο κουτός, αλλά γιατί δεν του χρειαζόταν. Τεχνολογία της επικοινωνίας, τα αεροπλάνα. Ο Δέδαλος και ο Ίκαρος είναι η πρώτη διαμόρφωση στη φαντασία των ανθρώπων μιας δυνατότητας να υπερβεί τη θάλασσα, τη θαλάσσια επικοινωνία. Δεν του χρειάστηκε στο τέλος. Όπως δεν του χρειάστηκε ο ατμός παρόλο που είχε ανακαλυφθεί για να δημιουργηθεί αυτόνου, αυτόματη μηχανή. Αλλά σε μεγάλη κλίμακα, για να μπορέσει να μετακινηθεί κάποιος από την Ελλάδα στην Αυστραλία χρειάζεται αεροπλάνο. Από την ανατολική στη δυτική πλευρά της Αμερικής χρειάζεται τρένα. Τα αυτοκίνητα, ο ηλεκτρισμός. Αυτά είναι αποτελέσματα... Όχι μιας καινούργιας μηχανή μυαλού που δημιουργήθηκε αλλά της ανάγκης που δημιούργησε αυτή η δυναμική της επαναγκατάστασης του ανθρωποκεντρικού, του ελληνικού κόσμου στη μεγάλη κλίμακα του κράτους-έθνους. Ποια είναι όμως η διαφορά μεταξύ του ελληνικού? Γιατί αυτή είναι η μία διαφορά. Ποια είναι η διαφορά που κάνει την Επικαιρότητα, την άλλη όπως είπαμε επικαιρότητα του ελληνικού κόσμου σημαντική είναι ότι ο νεότερος κόσμος διάγει μόλις το βρεφικό στάδιο των κοινωνιών με ελευθερία ενώ ο ελληνικός κόσμος διαμόρφωσε μία εξέλιξη που δείχνει ένα πανόραμα, πώς, από πού ξεκινάει κανείς το βρεφικό στάδιο και πού καταλήγει. Μέχρι το τέλος αυτής της εξέλιξης, της ανθρωποκεντρική εξέλιξης των κοινωνιών. Αυτό είναι το αξεπέραστο. Με άλλα λόγια, και θα το δούμε με παραδείγματα, όσο εξελίσσονται οι νεότερες κοινωνίες, τόσο θα συναντάνε τα φαινόμενα, επομένως και τις Έννοιες, που γνώρισε ο ελληνικός κόσμος. Όταν λέμε σήμερα ότι ο νεότερος κόσμος περνάει μία περίοδο, διέρχεται μία περίοδο βρεχτική, αν την τοποθετήσουμε στη συνολική εξέλιξη του ελληνικού κόσμου, αυτή η βρεφική περίοδος ξέρετε που αντιστοιχεί. Στην εποχή του Δάκοντα και του Σόλωνα, εκ 7 ο αιώνα π.Χ. Αν συγκρίνουμε το τότε πολιτικό, το κοινωνικό, το οικονομικό σύστημα, με όρους αναλογίας εννοείται γιατί είναι η διαφορά της κλίμακας, με το σημερινό θα δούμε ότι είναι το ίδιο. Ατομική ελευθερία εκεί, ατομική ελευθερία σήμερα με άλλα λόγια αυτονομία ύπαρξης στην προσωπική μας ζωή αλλά κάποιοι άλλοι να μας κυβερνάνε χωρίς να είναι και απόλυτοι άρχοντες πάνω στο σώμα μας, στην ύπαρξή μας ο Σόλωνας εκλέχθηκε με καθολική ψήφο με μόνη τη διαφορά ότι ήταν αυτός κυβερνήτης αποφάσιζε μας λέει ο Αριστοτέλης σε πρώτο και τελευταίο βαθμό βέβαια λέει Διαβουλευόταν με τους ε, κοινωνικούς ετερούς. Γι' αυτό τον λέει διαλακτή, όχι μόνο όλο όλοι οι πρόεδροι, με πούμε, των πόλεων της εποχής. Διαλεγόταν με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, τους κοινωνικούς παράγοντες, αλλά αυτός αποφάσισε, λέει, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Όταν λέμε αυτό, όχι μόνος του, μαζί με τους άρχοντες, στη Βουλή, δηλαδή με τους συλλογικούς θεσμούς. Αυτό δεν γίνεται και σήμερα. Η κοινωνία και τότε και σήμερα είναι οι Είναι ο καθένας από μας. Αλλά δεν είμαστε ότι είναι η Βουλή, δηλαδή δεν είμαστε σώμα του πολιτικού συστήματος να μετέχουμε κι εμείς στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. Δεν πιστεύω να έχει κανείς την ψευδέστηση ότι αποφασίζει για αυτά που αποτελούν νόμους του κράτους εδώ στην Αυστραλία κάποιοι ψηφίζουν τους νόμους και λένε μετά εφαρμόστε θα κυκλοφορείτε αριστερά και όχι δεξιά θα απαγορεύεται η στάθμευση εδώ ή εκεί θα προλογήσετε έτσι ή αλλιώς αλλά δεν μετέχετε μπορείτε όμως να διαδηλώσετε ή μπορούν οι εκπρόσωποί σας να πάνε να θέσουν τα ζητήματα με την ευθύνη ότι θα ακουστούν Ιλιώτες είστε. Έτσι ήταν και στην προσωλόνια εποχή, μέχρι που εκλέφθηκε ο Σόλωνας. Τι έκανε ο Σόλωνας, επειδή αυτό είναι πολύ επίκαιρο για σήμερα. Τι έκανε ο Σόλωνας, λοιπόν, όταν πρωτοεκλέφθηκε. Χάρισε τα χρέη. Η συσάχθεια. Γιατί, γιατί η νομισματική οικονομία... Εάν αφήνετε ελεύθερη να λειτουργήσει χωρίς φραγμούς, υποτάσσει τον άνθρωπο. Δηλαδή αντί να έρθει ένας φεουδάρκης και να πει είσαι διοκτήσιά μου όπως και η γη, έρχεται ο δανειστής που ανταποκρίνεται αρχικά στην ανάγκη που έχετε να σας κρηματοδοτήσει και στη συνέχεια να σας πάρει το σπίτι, θα σας πάρει την περιουσία. Θα σας δεσμεύσει και σας τους ίδιους. Είναι η νέα μορφή εξάρτησης. Αυτή τη νέα μορφή εξάρτηση λοιπόν ο δεν την αντιμετώπισε εκείνη τη στιγμή... υπό το πρίσμα του συμφέροντος των αγορών... αλλά υπό το πρίσμα του συμφέροντος της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί, για να επανεντάξει τον πολίτη στην πολιτική ζωή και στην παραγωγική διαδικασία. Με τον να απελευθερώσει από τις δεσμεύσεις που δημιουργούσε ο γαλισμός. Και τι έκαναμε για να μην ξανασυμβεί, για να δούμε γιατί η επικαιρότητα του ελληνικού κόσμου το λέω. Τι έκαναμε για να μην ξανασυμβεί αυτό, δημιούργησε ένα πολιτικό σύστημα που δεν επέτρεπε στην οικονομία σε αυτούς που έλεγχαν το οικονομικό σύστημα και μπορούσαν να δανείζουν, χρηματοπιστωτικό το λέμε σήμερα, να ελέγχουν την πολιτική ζωή και το σοχό της πολιτικής. Πώς το έκανε αυτό το πολιτικό σύστημα. Έβαλε την κοινωνία στην πολιτική. Δημιούργησε το Δήμο, δηλαδή τη συνέλευση των πολιτών, και τους έδωσε αρμοδιότητες, ποιες αρμοδιότητες. Να ελέγχουν τον πολιτικό, να τους ζητάνε ευθύλες, αλλά να τον προσάγουν στη δικαιοσύνη αν δεν πολιτεύεται προς το συμφέρον του, να του καθορίζουν τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής που θα ακολουθήσει και βεβαίως στη συνέχεια να τον ανακαλούν να βάζουν άλλο στη θέση του αν δεν τους τι σημαίνει αυτό. Ότι πήγαν ένα βήμα πολύ πιο πέρα από το σύστημα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή δημιούργησαν το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Στο αντιπροσωπευτικό σύστημα υπάρχει ένας εντολέας και ένας εντολοδόχος. Εντολέα, αν μιλάμε για πολιτικό σύστημα είναι η κοινωνία και εντολοδόχο ο πολιτικός. Για να υπάρξει όμως το αντιπροσωπευτικό σύστημα, πρέπει πρώτον η κοινωνία των πολιτών να είναι θεσμός, να μπορεί να παίρνει αποφάσεις όπως ο καθένας από εμάς παίρνει, αλλά όλοι μαζί και να έχει τις αρμοδιότητες του εντολέα. Ποιες <Συσχε> είναι οι αρμοδιότητες του εντολέα. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος είμαστε μια παρέα και... Ένας εκ των δύο καπνίζει, θέλει να αγοράσει τσιγάρα, αλλά βαριέται να πάει στο περιθώριο. Και λέει στον άλλον, πας μέχρι εκεί να μου αγοράσει τσιγάρα. Εάν δεχθεί να πάει και του δώσει τα χρήματα, τότε δημιουργείται η σχέση εντολέα-εντολοδόχου. Ποιο θα αποφασίσει τι τσιγάρα θα αγοράσει. Αυτός που τον στέλνει, ο εντολέας. Ποιο θα κρίνει εάν... Αγοράσει και τσιγάρα για τον εαυτό του με τα λεφτά του φίλου του. Αν θα του τα χαρίσει ή όχι. Εάν θα του τα φέρει σήμερα ή αύριο γιατί αποφάσισε να πάει κάπου αλλού. Ή αν αλλάξει γνώμη ο εντολέας, ο φίλος που θέλει να καπνίσει και πει, άλλαξα γνώμη, δεν θέλω να μου πάρεις τσιγάρα. Μπορεί να πει όχι αφού μου το θα πάω να στα πάρω με το έτσι θέλω. Κάντε μια ανάλογη αναγωγή. Αν έχετε ένα σπίτι θέλετε να το πουλήσετε και το αναθέτετε σε ένα μεσίτη. Ποιος θα κανονίσει εάν θα πουληθεί τελικά, πώς θα πουληθεί, ποιος θα παραστεί στην υπογραφή, σε ποια τιμή και ούτω καθεξής. Ή αν θα κρίνει ότι δεν είναι καλός στη δουλειά του και θα του πάει πίσω την εντολή. Αυτή η σχέση δεν υπάρχει σήμερα ανάμεσα στην κοινωνία και στην πολιτική. Βλέπετε ότι ανεξαρτητός του ποιοι είναι οι λόγοι που σήμερα έχει ανατραπεί η ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία την πολιτική και την κοινωνία εις βάρος της κοινωνίας αυτό που μα διδάσκει το ελληνικό παράδειγμα είναι ότι όσο πιο πολύ αποκτούν δύναμη κάποιοι ιδίως η, η οικονομία φορείς της οικονομίας τόσο πιο πολύ επιδιώκουμε να αντισταθμίσουμε τη δύναμή τους για να μην τα πάρουν όλα από μάς και να μετέχουμε στη διαδικασία αυτή μέσα από την ενσωμάτωσή μα στο πολιτικό σύστημα. Ο ελληνικός κόσμο τι μας διδάσκει λοιπόν. Πώς εξελίσσονται οι κοινωνίες με ελευθερία. Όταν θα μιλήσουμε για την και μετά για δημοκρατία... Που η κοινωνία καταργεί τη σχέση λέει, λοδό, και τα παίρνει όλα επάνω τη και κυβερνάει. Αυτή σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την δημοκρατία σημαίνει ότι έχουμε κάνει μια μεγάλη διαδρομή ανάμεσα στην πρώιμη εποχή που είχαμε μόνο ατομική ελευθερία και στην φάση της οριμότητα που έχουμε σε όλα τα πεδία όπου ζούμε ελευθερία κοινωνική. Και όχι μόνο ατομική, οικονομική βεβαίω και πολιτική. Πού το συναντάμε αυτό, στις πόλεις. Ο ελληνικός κόσμος έχει δύο μεγάλες περιόδους που πρέπει να συγκρατήσουμε και που μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά. Η μία περίοδος είναι αυτή που συγκροτείται σε πόλεις-κράτη η Αθήνα, η Σπάρτη, η Κόρυκτος, η Μασαλία, αυτή τη λέμε κρατοκεντρική, δηλαδή κυριαρχούν τα κράτη, το ένα δίπλα στο άλλο, είναι ένα άθρησμα κρατών. Μεταξύ τους πολεμούν, γιατί διεκδικούν εδάφιο ένας του άλλου ή διεκδικούν έλεγχο ώστε να αντλούν πόρους που έχουν ανάγκη οι κοινωνίες τους. Και η δημοκρατία δημιουργεί περισσότερους βέβαια πολέμους γιατί έχει περισσότερες ανάγκες ολόκληρη η κοινωνία από ότι οι ολιγαρχίες ή οι μοναρχίες μιλάμε για το σημερινό πολίτευμα είπαμε αυτό δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτικός ούτε Έτσι και θαύματα να μπορούσε να κάνει ο νεότερος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το πετύχει ένα σύστημα που δεν είναι δημοκρατικό ούτε αντιπροσωπευτικό να τα έχει όλα όπως μας λέει σήμερα μιλάμε για αυτό που μας διτάσκει ο ελληνικός κόσμος που σήμερα είναι σε πλήρη σύγχυση και μάλιστα με σκόπιμο τρόπο. Γιατί όταν τα αναλύει κανείς αυτά σε κάποιον, από τους διανοητέ, δεν λέμε από τον κοινό κόσμο, και του λέει, μα δεν είναι έτσι τα πράγματα, όταν απογυμνώνεται δηλαδή από αυτό που είναι το ιδεολόγημα που το εμφανίζει ως επιστήμη, ως αλήθεια, στη συνέχεια λέει, α, εγώ δεν το θέλω το άλλο. Ζηλώνει ο λιγάρχης. Αλλά ντρέπεται να το πει δημόσια ότι είναι ο Γι' αυτό και λέει είναι δημοκρατικό το σύστημα. Άρα είμαι δημοκράτης. Είναι αλήθεια. Τον διαψεύδει ο ελληνικός κόσμος. Έχουμε λοιπόν αυτή την περίοδο που όλα εξελίσσονται μέσα στα κράτη, στις πόλεις κράτη και μαζιδάσκουν διδάσκουν πώς και γιατί. Ο άνθρωπος διευρύνει τις ελευθερίες του και πηγαίνει στην οριμότητα τη δημοκρατία Και έχουμε μετά μια άλλη περίοδο μεγαλ του ελληνικού κόσμου που είναι η περίοδο τη Οικουμένη. Εκεί αυτό που συμβαίνει σήμερα συνέβη και στον ελληνικό κόσμο, στην πρώην, όπω είπαμε, εποχή. Μέσα από το κράτο αυτονομούνται κάποιοι από του παράγοντε. Οικονομία, παραδείγματο, και επικοινωνία. Τι συνέβη σήμερα, μιλάνε για παγκοσμιοποίηση, επειδή το αντίστοιχο του ελληνικού κόσμου συστήματο είναι, όπω είπαμε, το παγκόσμιο σύστημα μέχρι πρόσφατα τη δεκαετία του 80 τα ουσιωδέστερα πράγματα γινόταν μέσα στα κράτη. Γι' αυτό και ενώ το σύστημα δεν είναι καν αντιπροσωπευτικό μπορούσε η κοινωνία να εξισορροπεί λιγάκι τα πράγματα. Έκανε διαδηλώσει, απεργίε, για να υπάρξει μια κοινωνική ειρήνη κανέναν συμβιβασμούς. Η εργασία είναι θέμα δημοσίου δικαίου προστατευόταν. Όταν όμω το επικοινωνιακό σύστημα έγινε παγκόσμιο και όταν η οικονομία απέπτυσε πέραν του κράτους διακρατική κινητικότητα σε κάθε κράτος επανερχόταν και επανέρχεται υπό τον όρο ότι θα επιβάλλει τις δικές της προϋποθέσεις. Για αυτό και αξιώνει παραδείγματος χάρη η εργασία να πάψει να προστατεύεται ω υπόθεση δημοσίου δικαίου με δικαιώματα και να γίνει εμπόρευμα να πουλιάται όσο όσο στη τιμή και με τις προϋποθέσεις που θα προσφέρει η προσφορά και η ζήτηση. Και βεβαίω αφού δημιουργείται η κινητικότητα της οικονομίας σημαίνει ότι αναπτύσσεται και η κινητικότητα της εργασίας. Και η εργασία στη συνέχεια, η οικονομική μετανάστευση λειτουργεί ως το υπομόχλιο για να ασκηθεί πολιτική πίεση στην εργασία του πολίτη. Όχι για να αποκτήσει ο πολίτη, δικαιο... ο... ο οικονομικός μετανάστης, τα δικαιώματα του πολίτη, αλλά το αντίστοιχο. Το αντίστροφο. Για να εκπέσει ο πολίτης εργαζόμενος και να προσωμιάζει ο τρόπος το περιεχόμενο της εργασίας του σε αυτό του οικονομικού μετανάστη. Η έννοια της εργασίας εμπορεύματος. Τι είπαμε για τους όλων. Αυτό που δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας ανατροπής εσωτερικής... έρχεται να αντισταθμιστεί με την είσοδο της κοινωνία στην πολιτική. Να μην μπορεί να παίρνει αποφάσεις ο πολιτικός... ο όμοιρος και κατά υπόδειξη των αγορών της οικονομίας... των ισχυρών της οικονομίας... αλλά όταν έστω και αν θα μηχανογραφίσει στο πίσω μέρος της πόρτας στο γραφείο, θα πρέπει να θέσει υπόψη και της κοινωνίας, να της πει συμφωνήσει ή όχι. Με αυτή την απόφαση που θα πάρω. Που σημαίνει θα οδηγηθεί στο να σκεφτεί και πώς θα ικανοποιήσει την κοινωνία. Όταν έκανε, έκανε πριν όταν όλα γινόταν μέσα στα κράτη, που έπρεπε να συνεκτιμήσει και τον διαδηλωτή, τον απεργό, Δηλαδή την εργασία για να δημιουργήσει μια ισορροπία, ένα συμβιβασμό. Τι είναι, τι συμβαίνει, γιατί έρχεται αυτό που λέμε η οι οικουμένοι και το νέο κράτος, η κοσμόπολοι, αυτό που γνωρίζουμε στους ελληνιστικούς χρόνους, στους ερωμαϊκούς, στους βυζαντινούς, το καθεξής. Διότι αυτονομήθηκαν όλοι αυτοί οι παράγοντες τη οικονομία κλπ. Και επομένως δεν υπέκειντο στους νόμους της κάθε χώρα Κι ήταν δημοκρατία. Και ήρθε και η πολιτική να παγκοσμιοποιηθεί, δηλαδή να αποκτήσει κοσμοσυστημική επιφάνεια. Δεν καταργούνται τα κράτη, φανταστείτε τώρα, δεν καταργούνται τα κράτη της Ιφυλίου, αλλά δημιουργείται από πάνω ένα νέο πολιτιακό μόρφωμα, ένα επιπλέον πολιτικό σύστημα, το οποίο έρχεται να ρυθμίσει αυτά τα οποία δεν μπορεί να ρυθμίσει το μέρος κάθες διότι που ξεφέρουν. αυτά που κινούνται σε επίπεδο παγκοσμιότητας αυτό είναι η οικουμενική κοσμόπολη δεν είναι αυτό που λένε αυτοκρατορίες και άλλες τέτοιες ανοησίες η οικουμενική κοσμόπολη είναι η επόμενη περίοδος του ελληνικού κόσμου την οποία αγνοούμε όπως αγνοούμε βεβαίως και την περίοδο μέσα στα κράτη, στην εποχή του κρατοκεντρισμού, που υπερβαίνουν αυτή την πρόημη, την προσολώνια με αναλογία, εποχή του ελληνικού κόσμου. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο μας προσφέρει σήμερα ο ελληνικός κόσμος Εκτός από τα εξωτερικά στοιχεία, πώς να χτίσουμε τα σπίτια, πώς θα ονομάζουμε το πολίτη, πώς θα ονομάζουμε τις διάφορες περιοχές της γης και ούτω καθεξής. Τι είναι αυτό που μας προσφέρει. Έναν τρόπο να γνωρίσουμε την εποχή μας, τον εαυτό μας, σε ποιο στάδιο της εξέλιξης μας βρισκόμαστε. Δεν γίνεται να μας διδάσκουν ότι είμαστε στο στάδιο της οριμότητα. Στα 60 μα χρόνια ενώ ζούμε στα 5 ή στα 10 μα χρόνια. Γιατί το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα είναι το βρεφικό. Αυτό που ικανοποιεί μόνο την ατομική μα ελευθερία. Αλλά όλα τα άλλα είναι αντικείμενο ιδιοκτησία κάποιου. Το πολιτικό σύστημα στο κράτο, το οικονομικό σύστημα στον επιχειρηματία ή στου επιχειρηματίε και ούτω καθεξή. Η κοινωνία ο καθεξης η γιότυπη. Έχει μόνο την ατομική τη ελευθερία. Εάν πάτε να συνάψετε μια σχέση εργασίας σε μια επιχείρηση ή στο δημόσιο, δεν το αναλογίζεστε, αλλά αυτή η σχέση εργασίας που συνάπτεται είναι σχέση παρέτησής σας από την ελευθερία. Δηλαδή παρετήστε από την δυνατότητά σας να κάνετε αυτό που κάνετε στην προσωπική σας ζωή. Δηλαδή να αποφασίζετε εσείς για τον εαυτό σας τι θα κάνετε, πότε θα ξυπνήσετε, πότε θα πάτε στην εργασία σας και πότε όχι. Αλλά ποιος το αναλογίζεται. Όταν ψηφίζετε στις εκλογές δεν δηλαδή, αναλογίζεστε δηλαδή. ότι αυτό που κάνετε είναι να εκχωρείτε την ελευθερία σας για τέσσερα ή πόσα χρόνια διαρκεί η κυβερνητική κυβερνητικη θητεια και βουλευτική θητεία των πολιτικών. Παρεντήστε από το δικαίωμα να αποφασίζετε εσείς για τον εαυτό σας και το αναφέρετε σε κάποιον άλλον. Ελευκό μάλιστα. Δείτε λοιπόν πια δεν περνάει από το νου μας ότι είναι τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού που μας επιτρέπουν σήμερα να ξέρουμε πού βρισκόμαστε να έχουμε αυτογνωσία. Τι είναι η εποχή μας. Δεν σημαίνει να πάμε πίσω. Σημαίνει να εμπνευστούμε, να φτιάξουμε... Τα στοιχεία της γνώσης που θα μας επιτρέπουν να ξέρουμε τι είμαστε σήμερα. Αλλά και πού πάμε. Αν σήμερα θεωρούμε ότι υπάρχει επικαιρότητα λοιπόν του ελληνικού πολιτισμού... Ένας λόγος υπάρχει. Ότι δημιούργησε όλα αυτά τα οποία ο νεότερος κόσμος ξεκίνησε μόλις προχθές... για να τα δημιουργεί και επομένω τα συναντά μπροστά του. Όπως το παιδί μας θα μας συναντάει στον δρόμο... Γιατί εμείς έχουμε προηγηθεί. Φτιάξαμε πρώτα τη ζωή μας εμείς, την περάσαμε όπως την περάσαμε ο καθένας και επομένως το παιδί μας έρχεται να μας διαδεχθεί σε αυτή την πορεία. Το παιδί μας όμως, την είναι η άλλη εκδοχή που μας διδάσκει το ελληνικό παράδειγμα, δεν μπορεί, αν είναι 10 ετών και θαυμάζει τον παπά του που είναι 60 ή τη μαμά του που μπορεί να είναι 55 ή 60 ή 50, να πει εξ αποφάσεως, αφού τη θαυμάζω θέλω να γίνω κι εγώ και να γίνει 60. Θα περάσει τα στάδια. Έτσι και οι κοινωνίες. Τι μπορεί μόλις προχθές μπήκαν από τη θεουδαρχία στον ανθρωποκεντρισμό και να διεκδικήσουν το παντεσπάνι, δηλαδή την πολιτική ελευθερία, θα ξεκινήσουν από τη συγκρότησή τους την ατομική, να πάψουν να είναι εγκλωπάριστοι, να γίνουν ελεύθεροι, μετά θα διεκδικήσουν δικαιώματα στην εργασία, στην πολιτική, να ψηφίζουν ας τους και α φτιάχνουν άλλοι του πολιτικού και μα του σερβίρουν, αλλά κάτι είναι και αυτό, και στη συνέχεια να διεκδικήσουν περισσότερη συμμετοχή στα πολιτικά βρώμενα. Αυτά έρχονται με την πορεία τη οριμότητα. Και αυτή η πορεία τη οριμότητα σήμερα. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητή, διότι ο νεότερος άνθρωπος δεν έχει τα εργαλεία, της γνώσης Και μόνον ο ελληνικός κόσμος, εάν τον ανασυγκροτήσουμε ως κοσμοσύστημα, όπως πραγματικά ήταν, μπορεί να μας δώσει αυτές, να μας ξεκλειδώσει τον τρόπο που ζούμε, το στάδιο που βρισκόμαστε, την ηλικία μας δηλαδή, την κοινωνική και το που πάμε. Άρα λοιπόν, αυτό... Είναι το καινούριο που μπορεί να δημιουργήσει τους όρους μιας νέας επικαιρότητα του ελληνικού κόσμου. Για να κλείσω με ένα συμπέρασμα. Ξέρουμε σήμερα να περιγράφουμε τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε να τον κατανοήσουμε. Δεν γνωρίζουμε γιατί υπάρχουμε και που πάμε. Ξέρουμε σήμερα τα εξωτερικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε γιατί ο ελληνικός πολιτισμός, τα εξωτερικά στοιχεία, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός είναι τόσο παρόν. Όταν όμως έρχεται η στιγμή της αιτιολογίας, μένουμε πάλι στα εξωτερικά γνωρίσματα. Παραδείγματο χάρη, εάν διαβάσουμε βιβλία που έχουν να κάνουν με την αναγέννηση, Ευρωπαϊκά ή όχι, θα διαπιστώσουμε ότι δηλώνεται μεγάλη ευγνωμοσύνη στους Έλληνες λόγιους που έφυγαν από το Βυζάντιο και πήγαν στην Ιταλία και στη Δύση και μετέδωσαν τα ελληνικά γράμματα. Αλλά η ερώτηση είναι γιατί αυτό έγινε το 14ο και το 15ο αιώνα και δεν έγινε 2-3-5 αιώνες πριν. Δεν υπήρχαν άνθρωποι να ενδιαφερθούν γι' αυτό, ήταν δουλειοπάτικοι. Θεολογία. Κάτι συνέβη στο μεταξύ διάστημα. Και αυτό που συνέβη είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Δημιουργήθηκαν εκεί οι ελεύθεροι άνθρωποι, μικροί θύλακε στην αρχή, άρα οι προποθέσει να υπάρξει το πνευματικό ενδιαφέρον. Όταν ο βασιλιά μιας Ιταλικής πόλης παίρνει ένα γραμματικό, δεν του κρατάει μόνο τα λογιστικά βιβλία το Ταμείο της Φορολογίας θα του πέσει στα χέρια και ένα βιβλίο του Αριστοτέλη και θα αρχίσει να το διαβάσει έτσι θα βγει ο Μακεβέλη. θα του πέσει στα χέρια ένα άλλο βιβλίο και θα διαβάσει, θα προβληματιστή για το πως πρέπει να διαμορφωθεί η κατάσταση μέσα σε αυτή την απορυταρχία που εξελίχθηκε στην Ευρώπη και ένας Μοντεσχέδιο θα πάρει την ιδέα της δημοκρατίας για τη διάκριση των λειτουργιών και θα την κάνει διάκριση των εξουσιών. Γιατί Για να αφαιρέσει από τον απόλυτο Μονάρχη την πλήρη ιδιοκτησία και τελείωση θα τη μοιράσει και κάπου αλλού. Σήμερα μιλάνε για διάκριση των εξουσιών χωρίς να έχουν συνείδηση ότι δεν είναι εφικτή η διάκριση των εξουσιών σήμερα. Γιατί έχει υπάρξει εντελώ ενοποίηση της τη κοινωνικής και της πολιτικής διαδικασίας. Αυτός που έχει την πλειοψηφία στις εκλογές ελέγχει αδιαίρετα το σύνολο του πολιτικού συστήματος και της Βουλής και της Ισχεδόν. Σημασία μας λέει το ελληνικό παράδειγμα δεν είναι πώς ρυθμίζουμε την κορυφή αν ο Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργό, ο Βασιλιάς, η Βουλή έχει περισσότερες ή λιγότερες αρμοδιότητες αλλά ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε αυτού και στην κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα που μας διδάσκει ο ελληνικός κόσμος. Ότι μας εξηγεί που βρισκόμαστε, μας ερμηνεύει το γιατί των προβλημάτων μας και μας λέει τι λύσεις πρέπει να επιλέξουμε γιατί μας υποδεικνύει προς τα που πηγαίνουμε. Δεν θα μεταβούμε στην οικουμένη να, γράψει, να φτιάξουμε όπως θα μας έλεγε ένας και λοιπά που αφελώς νόμιζε ότι στοχαζόταν πέραν της φαντασίας του για το κράτος της παγκόσμιας ειρήνης. Δεν είμαστε στην εποχή της οικουμένης. Τα προβλήματά μας θα τα λύσουμε μέσα στα κράτη Και θα τα λύσουμε πολιτικά. Δεν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Υπάρχουν πολιτικές Άρα πολιτικά συστήματα μέσα στα οποία εγγράφονται όλοι οι άλλοι παράγοντες. Ο ελληνικός κόσμος μας διδάσκει ότι οι κοινωνίες είναι η αιτία, η αιτία ύπαρξης όλων των άλλων. Δεν θα υπήρχε παραδείγματος χάρη ελληνική πολιτική, ελληνικό κράτος, ελληνική οικονομία αν δεν υπήρχε η ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν, τι μας λέει, ότι μετά από μια στιγμή οι κοινωνίες αν θέλουν να είναι η αιτία της ύπαρξης όλων των άλλων και όχι το υποζύγιο τους πρέπει να διεκδικούσαν θέσεις στην πολιτική, θέσεις στην πολιτεία. Όχι ως διαδηλωτές αλλά ως συντελεστές, ως εταίροι, ως συνετέρη μέσα στο πολιτικό σύστημα και όχι απέξω από τι πόρτες. Αυτό είναι και το κρίσιμο θέμα το οποίο πέραν του γεγονότος ότι μας επιτρέπει να κατανοούμε τα φαινόμενα, μας δείχνει πόσο επίκαιρος είναι ο ελληνικός κόσμος και πόσο αξεπέραστος. Ανοίγεται δηλαδή ένας δρόμος για μία νέα σταδιοδρομία του ελληνικού κόσμου, του ελληνικού πολιτισμού που έχει να κάνει πια όχι με τα επιφαινόμενα αλλά με την ουσία του ανθρωποκεντρικού ανθρώπου, των κοινωνιών μας πού είμαστε και, ε και πού πάμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Με μια απόλυτα επίκαιρη και εξαιρετική από τον καθηγητή κύριε θα δεχτούμε κάποιες ερωτήσει τώρα. Η που η πόρτητη γνώση από κάτω στην Πόσο... ε, αυτό είναι το μεγάλο ιδεολόγημα που δημιούργησε το νεοελληνικό κράτος και η κρατική διανόηση, για να δείξει ότι ο ελληνικός κόσμος ήταν περιφέρεια της πρωτοπόρας Ευρώπης. Ξέρετε τι είναι ο διαφοτισμός και η αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι η φυγή από την θεουδαρχία και η διαμόρφωση στοιχειοδών φυλάκων ελευθερίας. Μικρές ομάδες μέσα στην θεουδαλική κοινωνία ελευθερών. Ο διαφωτισμό τι είναι η διαμόρφωση από αυτούς τους θύλακες, τους ελεύθερους θύλακες, μιας πνευματικής τάξης που στοχαζόταν για το πώς θα συγκροτούνταν ο, σε εξέλιξη ελεύθερος άνθρωπος, όταν θα διαμορφωνόταν συνολικά μια ελεύθερη κοινωνία και θα υπερβαίνανε την θεουδαρχία. Οι στοχαστές του διαφωτισμού σήμερα, και όποιος τους επικαλείται ουσιαστικά προτείνει μια αυστηρά συντηρητική έως οπιστοδρομική λογική για την επίλυση των πραγμάτων. Έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Δεν μπορεί να σκέφτεται κανείς σε μια εποχή που οι μισή παράμετρη, μισές παράμετροι έχουν μεταβεί στο μέλλον, όπως η οικονομία, τις κοινωνίες που μας λέει ο διαφωτισμός, πρέπει να τις κρατάμε στον ιδιωτικό του χώρο, έγκλειστες εκεί, Να τις καθοδηγεί και να τις κυβερνάει κάποιος ηγέτης. Τελείωσε αυτή η εποχή. Ο διαφωτισμός είναι η πρωτόλια σκέψη για το πώς θα φύγουμε από τη φεουδαρχία και θα μπούμε στον νεότερο κόσμο. Ο ελληνικό κόσμος τι χρειαζόταν τον διαφωτισμό και την αναγέννηση. Ζούσε μέσα στο πλαίσιο των κοινών, των πόλεων ζούσε σε συνθήκες είτε ολιγαρχίας είτε δημοκρατίας με εταιρική οικονομία και όχι ιδιοκτησιακή οικονομία δηλαδή με καθεστώς καθολικής ελευθερίας και όχι μόνο νατομικής ελευθερίας με όλες τις τρεβλώσεις βεβαίως της οδωμανικής κατοχής αλλά αυτό ήταν το καθεστώ εάν εσείς έχετε τον Αριστοτέλη στα χέρια σας την Αθηναίων πολιτεία και εγώ σας περιγράφω με βάση τα έγγραφα της εποχής της τουρκοκρατίας ένα κοινό που έχει δημοκρατικό σύστημα. Δεν είχαν όλα όπως και στην αρχαιότητα, δεν είχαν όλα όλες οι πόλεις. Θα διαπιστώσετε ότι οι ίδιες αρχές πανομοιότυπες που ίσχυαν στην εποχή του Αριστοτέλη εφαρμόζονται και στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Είχε συμφέρον ο Οθωμανός κατακτητής να αφήσει τα κοινά της ελεύθερες ελληνικές κοινωνίες να ενεργούν και να επιχειρούν, γιατί από εκεί εισέφρανται πλούτο. Τους φορολογούσε. Παρήγαν χρήμα. Οι άλλοι στην Ασία δεν παρήγαν χρήμα. Προσέξτε. Μιλάμε για τους προύχοντες. Εκεί που ήταν δημοκρατική η πόλη, το κοινό, είχαμε τη σύναξη όλοι μικροί και μεγάλοι. Για να αποφασίσουν για τη γενική πολιτική. Οι προύχοντες, και για τους προύχοντες, οι προύχοντες ήταν πάντα συνοδικοί, ποτέ ένας. Οι μονοπρόσωπες, προθυπουργικές, προεδρικές και άλλες εξουσίες είναι αρδιανόητες για το δημοκρατικό άνθρωπο, για τον Έλληνα άνθρωπο. Είναι συνοδικές, είναι τέσσερις, είναι πέντε, είναι έξι ανάλογα με το μέγεθος του κοινού. Και εκεί ισχύει όπως και στην δημοκρατία της Αθήνας, που μας περιγράφει ο Αριστοτέλης, η αρχή της ομοφωνίας. Η σφραγίδα που έχουν για να επικυρωθεί και να αποτελέσει στοιχείο απόφασης ένα, ένα έγγραφο, είναι κομμένη σε τόσα κομμάτια όσοι υπρούχονται. Σήμερα το εφαρμόζουν ακόμα τα μοναστήρια στο Άγιο Όρος. Γιατί? Για να εφαρμοστεί η αρχή της ομοφωνίας και να μην δημιουργούνται εσωτερικές ιεραρχήσεις. Όχι μόνο αυτό. Ισχύει ακόμα και η αρχή της εξάμεινης θητείας ή ενός έτους... ...όπως και, στις, και στη Δημοκρατία της Αθήνας. Και είναι ελευθέρος, ανακλητή και λοιπά. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα ανακάλυψαν ξανά οι Έλληνες του δημοκρατία όχι. Ήταν μια διαρκή σταθερά. Που συνέδεε την πολιτική με την κοινωνία. Αν λοιπόν το πρόβλημα ήταν η εθνική απελευθέρωση, μα το λέει ο Ρήγα. Και τι έπρεπε να περάσουμε από τον διαφωτισμό. Έχουμε μια νέα πνευματική απογείωση, αλλά δεν έχουμε διαφωτισμό γιατί δεν έχουμε μετάβαση από τη θεουδαρχία στον ανθρωποκεντρισμό, όπως συμβαίνει στη δύση. Αυτά είναι τα ιδεολογήματα που κατατείνουν στο να εξηγήσουν την Ήτα που συνέβη στην Ελληνική Επανάσταση για να δικαιολογήσουν ένα κράτος υποχείριο προτεκτοράτου των δυνάμεων, ένα κράτος απολυταρχικό που δεν εξηγούνταν με τίποτε με βάση τα προτάγματα των Ελλήνων και την κοινωνική σύνθεση των ελληνικών κοινωνιών πριν από την Επανάσταση, γιατί έπρεπε να δικαιολογηθεί στη θέση του. Δεν έχετε παρά να ψάξετε το Ρήγα. Ο Ρήγας είναι συνομιλητής της Γαλλικής Επανάστασης όμως συνομιλητής του πιο ριζοσπαστικού κινήματος γαλλικής Επανάστασης που είναι η Ιακωβίνη όταν συναμβάνονται οι φίλοι του ρωτώνται γιατί αγαπούσατε και συνομιλούσατε μαζί τους και λέει γιατί εμπνέονταν το σύνταγμα τους, των Ιακωβίνων από το σύνταγμα του Σόλωνα ήταν ένα το προσωλόνιο σύστημα ουσιαστικά, δηλαδή ένα προ-αντιπροσωπευτικό, μη αντιπροσωπευτικό σύστημα. Αυτό που ήταν επαναστατικό για τους Ιακωβίνους, για τους Γάλλους, γιατί χρειάστηκε δύο αιώνες ουσιαστικά για να εφαρμοστεί στη συνέχεια στην ποιότητά του και να μην αμφισβητείται, στο τέλος του 20ου αιώνα. Ήταν ένα πρόταγμα που προπέθετε την εγκατάσταση ανθρωποκεντρικής κοινωνίας, κοινωνίας που δεν υπήρχε. Γι' αυτό και είχαμε την επάνωδο του Ναπολέοντα, της Μοναρχίας και ούτωγα λεξής. Ποιο ήταν το Σύνταγμα του Ρίγα, το οποίο για τις ελληνικές συνθήκες δεν ήταν επαναστατικό, αλλά για τις συνθήκες της ευρύτερης εποχής ήταν απολύτως επαναστατικό. Ήταν εμπνευσμένο από τη δημοκρατία ότι η δημοκρατία την αρχαία τη δημοκρατία των πόλεων των κοινών της περιόδους του τουρκοκρατίας που ζούσε στη ο ορίγας τις αφαίρετες παρεμβάσεις των Τούρκων ήθελε επομένως να φύγουν οι αγγυλώσεις άρα να φύγει ο Οθωμανός κατακτητής αλλά συγχρόνως δεν άγγιζε το ιδιοκτησιακό το κοινωνικό καθεστώς των ανθρώπων γιατί ήταν ελεύθεροι δεν ήταν δεν κάνει καμιά κουβέντα, μιλάει μόνο για μια στοιχειώδης εισάχθεια και εισάγει μόνο την έννοια της, την πολιτεία της δημοκρατίας παντού. Να μην υπάρχουν αλλού ολιγαρχίες, αλλού άλλα καθεστώτα, αλλά παντού στο κοινοτικό και στο περιφερειακό επίπεδο να εφαρμόζει τη δημοκρατική πολιτεία. Δεν είναι επαναστατικό, είναι περιγραφικό αυτού του οποίου υπάρχει. Αυτό που κάνει όμως που είναι επαναστατικό είναι στην κορυφή, που όταν θα φύγουν λέει οι Οθωμανοί, εκεί θα εγκαθιδρύσουμε ένα σύστημα δημοκρατίας. Γι' αυτό και τη Βουλή τη λέει, την ονομάζει «νόμο-παρασκευαστική», δηλαδή κάνει προτάσεις νόμους, νόμων που κατά περιφέρειες ή κατά κοινά, υιοθετεί και σε πρώτο και τελευταίο βαθμό η ίδια η κοινωνία. Όπως και οι πολιτικές αποφάσεις. Είναι το πρώτο εγχείρημα στην προσπάθεια του ελληνικού κόσμου να συγκρατήσει αυτό το οικουμενικό ανθρωποκεντρικό παρελθόν να μην ξεκινήσουμε δηλαδή από μηδενική ανθρωποκεντρική αφετηρία όπως η Βύση, και συγχρόνως να, μετα... να φτιάξει ένα κράτος της μεγάλη κλίμακες ήταν μια οικουμενική εσωτερικά κοσμόπολη αλλά ένα κράτο απέναντι στα άλλα, μεγάλης κλίμακας. Ό,τι ήταν οι απολιταρχίες της Ευρώπης στη μεγάλη κλίμακα που μετά εξελίχθηκαν σε κράτη-έθνη. Άρα λοιπόν, δεν υπήρχε λόγος να συζητάμε και να εκφράζουμε τη λύπη μας γιατί δεν περάσαμε από τον διαφωτισμό ή από την αναγέννηση ή από την μεταρρύθμιση και Διότι δεν διανοίγαμε το ίδιο καθεστώς, διανύαμε το ίδιο καθεστώς, δηλαδή τις μετάβαση από τη φεουδαρχία στον ανθρωποκαιρισμό. Το ζητούμενο ήταν να απελευθερωθούμε από τους Οτωμανούς και να μεταβούμε από την μικρή κλίμακα στη μεγάλη κλίμακα, που άρχισε να διαμορφώνεται αυτή την εποχή. Αυτό που συνέβη ήταν όχι η Ήτα του ή το του εγχειρήματο αυτού, του προτάρματος αυτή του ρίγα και των άλλων, αλλά η αποτυχία της ελληνικής επανάστασης που οδήγησε σε ένα κράτος το οποίο λειτουργήσε ω το υπομόχλιο για να οδηγήσει στη συνέχεια στην κατάλυση αυτού του οικουμενικού κόσμου. Εκείνη είναι η αιτία του ελληνικού προβλήματος. Ο ελληνικός κόσμος ανθρώπου κεντρικά μέχρι και το 19ο αιώνα παρόλο που ήταν σε πολιτική αδυναμία, ήταν σαφώς ανώτερος από τον ευρωπαϊκό κόσμο που κατήχε τη δύναμη. Διότι βγαίνει την οικουμενική φάση του ανθρωποκεντρισμού και όχι την πρωτόλια μετάβαση από τη φεουδαρχία στον πρώτο ανθρωποκεντρικό άνθρωπο, αυτόν δηλαδή που συγκροτείται μόνο με όρους ατομικής ελευθερίας. Αυτή είναι η διαφορά. Κάποτε πρέπει να ξανασυγκροτήσουμε τις έννοιες, αλλά να απαλλαγούμε και από τις βεβαιότητες στις οποίες έχουμε κατασταθεί, μελετώντας και θεοποιώντας μία εποχή, όπως η εποχή του διαφωτισμού, εξαιρετικά αναγκαία για την Ευρώπη και τον κόσμο, αλλά που σήμερα πια έχει και αυτή ξεπεραστεί. Έχει, όπως και οι στοχαστές της, περιέλθουν, έχουν περιέλθει στο μαξολείο της ιστορίας. Δεν μπορούν να μας εξηγήσουν οι στοχαστές του διαφωτισμού τι συμβαίνει σήμερα και πού πάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Καθηγητά, στο μεγάλο σας και ωραίο ταξίδι, το οποίο πρέπει να ήταν και ακαθόδες, αλλά και πολύ γλυκό, ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο στην πολύ παλιά εποχή που έκανε τον Έλληνα να σκεφτεί αλλιώτικα από κάθε άλλο άνθρωπος σε αυτό το πλανήτη. Ε, είπα ότι θα το αποφύγω αυτό γιατί το εξηγώ στο έργο μου αλλά είναι τεράστιο θέμα. Αλλά ε, θα έπρεπε να το αποφύγω. Πάντως είναι κάτι που συμβαίνει σε μακρά διάρκεια αιώνων. Ε, έχει εξελιχθεί πολύ τους στην εποχή των, των, των μηνοητών. Αλλά έχουμε μία μεγάλη υποχώρηση με την παρέμβαση των Μυκυναίων που παίρνουν ξανά όμως τη κυτάλι και ξαναδημιουργούν αυτές τις συνθήκες. Ξέρετε, η μικρή κλίμακα είναι πολύ σημαντική. Θα μπορούσε κάλλιστα στην Αίγυπτο, τη Φαραωνική Αίγυπτο να υπήρχαν χίλια έμποροι. Οι χίλια έμποροι όμως ήταν απλοί διακινητές φυσικών πραγμάτων, τροφίμων από εδώ, από εκεί, ε, χωρίς όμως να παρεμβάνεται το στοιχείο που θεμελιώνει την ελευθερία του ανθρώπου, που είναι η νομισματική οικονομία. Και δεν μπορούσαν οι χίλιοι να δημιουργήσουν μια δυναμική που θα οδηγούσε στην υπέρβαση της φαραωνικής δεσποτείας. Ήταν πολύ μικρός αριθμός. Εάν στο κράτος των Μυκυναίων, που ήταν η πόλης των Μυκυναίων, η κρυαδαφική περιφέρεια, με μικρό πληθυσμό, αντί για χίλιους είχαμε εκατό εμπόρους, ξέρουμε ότι οι Μυκυναίοι υποκατέστησαν τους Μινοίτες και, και διάβριναν το πεδίο με εμπορία που διαμόρφωσαν σε όλη τη Μεσόγειο και πέραν αυτής, άρα είχαν εμπόρους. Ο έμπορος και ο μεταποιητής δεν μπορεί να είναι δούλος. Είναι ελεύθερος. Γι' αυτό μιλάμε για το θεμέλιο της νομισματικής οικονομίας. είναι μεγάλο ζήτημα η κάθοπος που λέμε ότι υπήρξε η οποία δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε. Υπήρξε, υπήρξε διαδοχή ουσιαστικά mm. η γεμόνο, Αλλά τα φύλλα αυτά, επήρε, μέσα η έμποροι 100, επηρέαζαν την μη κοινωνία. Πολύ πιο σημαντικά. Και όταν οι 100 γίνανε 200 ή 300 δημιουργούσαν εσωτερική δυναμική που τη βλέπουμε ήδη. Αλλά η κρίσιμη καμπή είναι ο 9ο και 8ο Τότε δημιουργείται το αλφάβητο είναι κρίσιμο μέγεθος, γιατί με αυτό μπορεί να αποτυπώσει τι συναλλαγέ σου, τι σκέψει σου, αλλά και να κάνει και αριθμητική. Διαμορφώνεται το νόμισμα. Που είναι εύκολο για τη συσσόρευση. Διαμορφώνονται οι νέε πραγματικότητε τη επικοινωνία, νέα σκάφη που μπορούν να πάνε μακρύτερα και αναπτύσσεται το εμπόριο. <στονίκηση> Αυτό έρχεται στη συνέχεια. Όταν οι νέε δυνάμει αρχίζουν να διαμορφώνουν συνθήκε διεκδίκηση, θα έρθει ο ποιητή και θα πει. Άλλαξαν τα πράγματα. Το χρήμα είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Χρήματα γύρ. Διότι διαπιστώνει ότι ο ευγενής, ο άρχοντας, ο ευπατρίδης που είχε τη γη και την ιδιοκτησία της πάλι να έχει την εξουσία που είχε πριν. Τον αμφισβητούν. Γι' αυτό και σήμερα για να δούμε σε πόση η απόσταση αναχρονιστική είναι ορισμένες ιδεολογίε, Ακούμε... Να όταν διαρωτόμαστε ποιος τι δημιουργεί την εκμετάλλευση να λέμε το κεφάλαιο. Ο καπιταλισμός, το κεφάλαιο. Είναι σαν να λέμε το νόμισμα, η νομισματική οικονομία. Μα η νομισματική οικονομία αν δεν υπάρχει θα πάμε στην εποχή των σπηλαίων. Στην φυσική ανταλλαγή. Ο ελληνικός κόσμος μας έδειξε ότι την εκμετάλλευση δεν δημιουργεί το κεφάλαιο, αλλά το σύστημα πάνω στο οποίο οικοδομείται το κεφάλαιο. Με άλλα λόγια εγώ μπορεί να έχω μία τεράστια περιουσία κάτω από το μαξιλάρι μου και να την κατασπαταλώ γιατί τη βρήκα, γιατί δεν έχει σημασία, γιατί και παρόλα αυτά να μην εκμεταλλεύω με κανέναν. Απλώς μπορεί να είμαι ανάγητος, γιατί δεν δίνω και στον γειτονά μου. Αλλά μπορεί να έχω μία επιχείρηση μεταφορική, χωρίς κεφάλαια. Που όταν μου έρθει κάποιος και μου πει ότι θέλει να κάνει μεταφορά, μετακόμιση, θα νοικιάσω ένα αυτοκίνητο, ένα καμιόνι, θα νοικιάσω και πέντε Πακιστανούς και θα κάνω τη μεταφορά. Και θα του δώσω πέντε ευρώ αντί για δεκαπέντε που μπορεί να είναι για του. Χωρί Χωρίς κεφάλαιο εγώ έχουμε τα λέω. Είναι το σύστημα. Γι' αυτό και μας δείχνει ο ελληνικό κόσμος ότι το σύστημα που συγκροτεί την ιδιοκτησία όπως σήμερα είναι πολύ πρόημο. Και όταν έρχεται η στιγμή της δημοκρατίας και μετά, μεταβαίνουμε σε άλλο οικονομικό σύστημα, όπου οι συντελεστές της εργασίας ή της εργασίας κεφαλαίου μετέχουν στη λειτουργία του συστήματος. Είναι, επομένως, παραδείγματα που δεν έχει σημασία αν τα υιοθετούμε ή όχι. Μπορεί να συζητήσουμε σήμερα και να ακούσουμε τα τρία τέταρτα της έντου ή να πούν, και θέλουμε δημοκρατία, άλλωστε δεν διαδηλώνουμε για αυτήν. Δεν θέλουμε αυτό το οικονομικό σύστημα, άρρωστε δεν διαδηλώνουμε, δεν το διακλικούμε. Δεν αποτελεί μέρος του αξιακού μου συστήματος. Αλλά όταν θα έρθει, θα είναι άλλες οι συνθήκες, διότι εκεί θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να είναι μέρος του αξιακού μου συστήματος. Άρα να διαδηλώνουμε όχι για να βρούμε εργασία, αλλά για να απελευθερωθούμε από την εξαρτησιακή δομή της εργασίας.